πολίτες αισθάνονται ότι όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο Όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο Πολύ καλό Το άλλο με το τοτό το ξέρετε Αυτό το οποίο μπορώ να πω, κύριε Αυτιά, είναι ότι ίσω είναι η πρώτη φορά στη νεότερη πολιτική ιστορία του τόπου μα που όλοι οι Έλληνε πολίτε αισθάνονται ότι όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Μπράβο! <σχει> Ποιο από εσά, Έλληνε πολίτε ήσασταν και όλοι οι υπόλοιποι που μένουν εδώ, Ποιο δεν αισθάνεται ότι αυτή την εποχή, με αυτή την κυβέρνηση, είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Ο ακαταμάχητο Γιάννης Βρούτση το είπε αυτό, Υπουργό Εργασία. Μιλώντα το Γιώργο, αυτή έκανε τη διαπίστωση, βλέποντα όλα αυτά που γίνονται με την δικαιοσύνη, τι φυλακίσεις, προφυλακίσει, ανακρίσει, παραπομπέ, συλλήψει, διώξει, όλο αυτό το, το ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον πακέτο που παρακολουθούμε κάθε μέρα έτσι να εξελίσσεται, χωρί να ξέρουμε πού θα καταλήξει. Ίσως να μην έχει και σημασία. Ίσως να έχει σημασία μόνο η αρχή του και όλο ο θόρυβο. Ο ακαταμάχητο Γιάννη Βρούτση, όποτε μιλάει, τι ωραίο που είναι, πραγματικά τον θαυμάζουμε. Έχει 15 κλισέ, τα ραδιάζει εκεί στη σειρά, παίζει πολύ ωραία, του πάει πολύ και ο Φακός και λέει πράγματα που δεν περιμένει κανείς ότι θα τα ακούσει από Υπουργό Εργασίας Χιούμορ. Ε, θα φύγουμε όμως από αυτόν τον Υπουργό, θα ακούσουμε και άλλα στην πορεία γιατί είπε πάρα πολλά, ευτυχώς. Θα πάμε στον άλλο Υπουργό που χτες έκανε την εμφάνισή του, Γιάννη Στουρνάρας, αξίαγάπητος κι αυτός, όχι τόσο ακαταμάχητος όσο... Ο Βρούτσης όμω, ο Στουρνάρα είπε μια αλήθεια. Θα σα την πω εγώ για να πάρω τη χαρά και μετά θα την ακούσετε και την πρωτότυπη δήλωση. Ότι κάνουν τη δουλειά του με εντυμότητα. Κατά την Λεπέζο. άποψή μου, είναι τελείω λάθο να απειλείται συλλήφθη το στελεχειακό δυναμικό τη χώρα, να απαγορεύονται οι, οι αποκρατικοποίησει. Σε ποια άλλη χώρα συμβαίνουν αυτά. Σα έχει προβληματίσει παρόλα αυτά. Όχι, δεν προβληματίζει καθόλου. Κάνουμε τη δουλειά μα σε ένα δικαστήριο, γιατί έχει ακουστεί πάρα πολλέ φορέ. Θα στοχεύεστε. Μα, δεν έχει ακουστεί την... από την αξιωματική αντιπολίτευση. Α πει ότι θέλει η αξιωματική αντιπολίτευση. Εμεί κάνουμε τη δουλειά μα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με εντιμότητα. Και, και νομίζω ότι δεν θα βουλιά... αμφισβητεί κανένα αυτό. <Τι> Εμεί κάνουμε τη δουλειά μα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με εντυμότητα. <Τι αγαπέ, Τι νέμιζον> <Τι νέμιζον> Εμεί κάνουμε τη δουλειά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με εντιμότητα και νομίζω Πουχέ. δεν το αμφισβητεί κανένας αυτό. Επίσης, ποιος είναι αυτός που μπορεί να αμφισβητήσει ότι κάνουν τη δουλειά τους με εντιμότητα, δεν το λέει μόνο, βάζει και την φιτιλιά μετά, δεν το αμφισβητεί κανένας αυτό. Μια σιγουριά με βουλοκαίρι ότι δεν χωράει αμφιβολία για να μην τε, τεθεί και δεχθεί. Και δεύτερη ερώτηση γύρω από τέτοια θέματα. κάνουν τη δουλειά του με ντιμότητα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που πρώτον όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο, σύμφωνα με τον Βρούτσι Υπουργό Εργασία Χιούμορ και δεύτερον σύμφωνα με τον στουρνάρα, υπουργό Οικονομία, δράμα ε, κάνουν τη δουλειά του με ένιωτα. Τι άλλο να θέλει ένα λαό, οι πολίτε αυτού του τόπου έχουν δύο ζητούμενα τη δημοκρατία. Τα έχουμε στο πιάτο και τα δύο σύμφωνα πάντα με τα λόγια των. Υπουργών του χιούμορ και του δράματο. Είπε και κάτι άλλο, δεν έχουμε πέμβει, δεν είναι μοντάζ αυτό που θα ακούσετε. Το είπε έτσι, γιατί έχει αυτό τον κινησμό τον ωραίο τουρνάρα, ότι δεν θέλουν ήπιου τρόπου εφαρμογή τη πολιτική του. Είναι αντίθετη κάθετη με αυτό. Μπορεί, μεν, όντω, αυτή η τελευταία επισκόπηση να έχει καθυστερήσει. Έχει όμω καθυστερήσει, διότι είναι δύσκολη και διότι εμεί δεν δεχόμαστε να συνενέσουμε σε πολιτικέ που θεωρούμε ότι μπορούν να προχωρήσουν με πολύ πιο ήπιο τρόπο. Δεν είμαστε που nie ma stęka na nie ma stęka na nie ma, i nie ma, i Δεν δεχόμαστε να συνενέσουμε σε πολιτικές που θεωρούμε ότι μπορούν να προχωρήσουν με, με πολύ πιο ήπιο τρόπο. Μπράβο. Δεν θέλουν να συνενέσουν, τους το λέει η Τρόικα, Καλή, αλλά δεν θέλουν να συνενέσουν και πολύ καλά κάνουν γιατί να συνενέσουν έχουν βρει ένα λαό που ό,τι πιο σκληρό του βάλεις, τόσο περισσότερο το δέχεται και απογοητεύεται, οπότε Ο στόχο έχει επιτευχθεί γιατί να συνενέσουν σε πιο ήπιου τρόπου τώρα που πιάνουμε και το πρωτογενέ πλεόνασμα. Χθε βράδυ στο Μέγκα είχε και ένα πάνελ ποικίλο, όπω συμβαίνει πάντα. Ήταν και η Ντόρα. Ήταν και ο Κούγια τηλεφωνική. Ο Κούγια είναι και συνήγορο του βουλευτή τη Χρυσή Αυγής. Έτσι βγήκε. Αλλά δεν ξεχνάμε ότι ήταν και συνήγορο τη συζύγου Άκητσο Χατζόπουλου, τη Βίκη Σταμάτη. Κάποια στιγμή του ήρθε το Κούγια από το τηλέφωνο να κάνει μια σύγκριση μεταξύ Άκη Χατζόπουλου και Κωνσταντίνου Μητσοτάκη επειδή και ο Άκης έχει κόρη και της είχε δώσει ένα σπίτι από τις Μίζες και το πληρώνει αυτό τώρα η κόρη και είναι και φυλακή η κόρη η κυρία Ρετή Χατζοπούλου, και έκανε, βρήκε τώρα από τη σχέση πατέρας κόρη να κάνει το παράδειγμα με τον Μητσοτάκη και την Τώρα πολύ ταράχτηκε η δώρα, ταράχθηκε όλο το πάνελ αλλά κυρίω η Τώρα δεν δέχθηκε καθόλου όπως θα ακούσετε Αυτού του τύπου τη σύγκριση και απορούμε πω πέρασε και από το μυαλό του Αλεξικούγια. Αυτή είναι η προσωπική μου κρίση. Ναι, προφανώ. Για να εξηγήσω γιατί. Ναι. Μου κάνει εντύπωση που είναι ελεύθερη στη δίκη στην υπόθεση Τσοχατζόπουλου όλοι οι τραπεζίτε. Όλοι όσοι έκαναν τι offshore, όσοι διακίνησαν το χρήμα και ξέρουν που βρίσκεται, πήρε στη φυλακή η γυναίκα Τσοχατζόπουλου και η πόρη του που ω συγγενή πήρε να πω ένα σπίτι. Σαν αύριο να κατηγορηθεί ο πατέρα τη κυρία Τταπογιάννη για ένα δίκημα και να έχει ένα σπίτι που τη έκανε ο πατέρα μετά από 40 χρόνια στα σταδιοδρομία και να πάει κατηγορούμε για αστέπλημα. Να μου κάνετε συγκρίνετε τον πατέρα μου με τον Τζοχαντζόπλο, σας παρακαλώ αφή κύριε Φούλια. Αφή Αφήντε να σας πω, κυρία στροφή στροφή πλά, θα θα, καλά, τώρα, α, εσύ, είπα ένα παράδειγμα. Εντάξει, εντάξει, είπα ως παράδειγμα, απλώς δεν αρέσουν αυτές Δέχομαι ως παράδειγμα, απλώς δεν με αρέσουν αυτές απλώς δεν με αρέσουν αυτές οι συγκρίσεις νομίζω σε όλους συνυπογράφουμε αυτή την άγανάκτηση της Ντόρας ε, και πολύ καλά έκανε και το διαχώρισε και κακό ο έκανε αυτόν τον συνειρμό ε, από το βραδινό παράθυρο για να αλλάξουμε τελείως κλίμα να πάμε σε κάτι πιο θετικό από αυτές τις εικόνες με πατέρες Πατεράδε και κόρε που του αφήνουν περιουσίε και δεν ξέρουμε που ανήκουν και, και και Όλα αυτά τα θολά. Θα πάμε σε κάτι πιο καθαρό. Είναι οι θυσίε που έχετε κάνει όλοι, που έχουμε κάνει όλοι τρία χρόνια. Δεν ξέρουμε αν το έχετε καταλάβει. Είναι μία και 20 ώρα, μία και 17. Έχουν πιάσει τόπο, όπω λέει ο Γιάννη Βρούτση, χιούμορ. Εγώ αυτό που έχω να σα πω είναι ότι ο πρωθυπουργό τη χώρα, η κυβέρνηση, Μάλιστα. δίνουμε καθημερινά τη μάχη για να πάμε και να πάμε την πατρίδα μας ακόμα καλύτερα. Μάλιστα. Η ελπίδα πλέον διαφαίνεται. Μάλιστα. Τα πράγματα πάνε καλύτερα. Μάλιστα. Ο κόσμος έχει δείξει απίστευτη υπομονή και το αξίζουν σχαρτήρια Μάλιστα. και θέλω να διαβεβαιώσω ότι αυτές οι θυσίες θα πιάσουν τόπο. Μάλιστα. Μαχόμαστε και παλεύουμε καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μάλιστα. Αυτό θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό και ο ελληνικός λαό βλέπει τα αποτελέσματα, τα αισθάνεται και τα εσπράττει Η ελπίδα πλέον διαφαίνεται. Μάλιστα. <Τι> τρίπωστε, τα πράγματα πάνε καλύτερα. Μάλιστα. <Τι <Τι> και θέλω να διαβεβαιώσω ότι αυτές οι θυσίες θα πιάσουν τόπο. Μπράβο. Αυτό. Ήταν μια διαβεβαίωση και την είχαμε όλοι ανάγκη σε αυτό το λεπτό. Νομίζω και πάντα από το Γιάννη Βρούτσι, τον ακαταμάχητο, τον καλύτερο που έχει βγάλει σάτιρα Σάτυρα τα τελευταία χρόνια, Δυστυχώ δεν κάνει πολλέ εμφανίσει. Αυτό είναι κακό για τη Σάτρια, για τον ίδιο, για την κυβέρνηση, για το λαό, γιατί η Σάτρια γι' αυτό υπάρχει, για να εποφελείται ένα λαό. Η ελπίδα διαφαίνεται, όπω είπα. Αυτέ οι προθέσει είναι πολύ ωραίε. Όπω λέμε, θα επισυμβεί. Το έλεγε και ο Τσίπρα αυτό παλιά. Πιο παλιά το ίδιο, την ίδια λέξη την έλεγε και ο Χριστόδουλος, ο Μακαριστό. Θα επισυμβεί. Όχι, θα συμβεί, θα επισυμβεί. Έτσι λοιπόν εδώ η ελπίδα δεν φαίνεται, διαφαίνεται με τον Γιάννη Βρούτσι, τον μεγάλο σατυρικό καλλιτέχνη. Πιο μεγάλος όμως από τον Βρούτσι στη σάτυρα, γιατί τα, Βέβαια, τα πειράξει λίγο τα είχε Ο αυτός που στην θέση. οι θυσίες του ελληνικού λαού και ανοίγει ο για όλο και μεγαλύτερα χρέη. Όλο και μεγαλύτερε σε κάθε χρόνο. Και το όλοι μαζί. και παρά τις δυσκολίες θα αποτύχουμε πολύ περίπου είμαστε γα***μένοι όσο ποτέ άλλοτε Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι εμείς όλοι το βλέπουμε όλοι το πιστεύουμε αλλά και οι άλλοι το ξέρουν καλά οι Έλληνες γα***μένοι μπορούν να πετύχουν τα πάντα ευχαριστώ πολύ ο πρωθυπουργός βεβαίως είναι αυτός ο Αντώνης Σαμαράς Ε, στο Μέγκα επίσης στην ανατροπή ήταν και ένας συνήγορος Γενικώ χθες οι συνήγοροι είχαν την τιμητική τους και στην εκπομπή του Χατζη Νικολάου αλλά και στο Μέγκα ο κύριος Παπαδάκης ο οποίος δεν ήταν ε, του κλίματος του γενικότερου ήταν και λίγο κόντρα στον Πρετεντέρι κοντραρίστηκε με την Τώρα κοντραρίστηκε με, του, με όλους εκεί έλεγε αλλά θέματα από αυτά που έχουμε συνηθίσει να ακούμε σε τηλεοπτικά πάνελ και παράθυρα. Κάποια στιγμή μιλούσαν και για τη δημοκρατία, για την τρομοκρατία, για το Χριστόδουλο Ξύρο, τα γνωστά θέματα και έθεσε ένα θέμα ο κύριος Παπαδάκης, ο συνήγορος, ο δικηγόρος, ε, για το αν έχει ευθύνη η τηλεόραση για τις επιλογές που κάνει και για τις προθήσεις που κάνει για τις επιλογές προϊόντων και τις τοποθετήσεις προϊόντων πολιτικών πάντα σε πολύ συγκεκριμένε εκπομπές. Και κάπου εκεί του μια του Πρετεντέρη ότι το Λάος για παράδειγμα και η Χρυσή Αυγή αλλά κυρίως το Λάος πως από ένα γραφικό κόμμα έγινε ένα κόμμα που το έμαθε ο κόσμος και εκεί έγινε η εξή συζήτηση. Τι <laughs> Εγώ είχα πάει στη Χρυσή Αυγή. Εσεί δεν παραφέρατε. Για τα στούντιο μεγάλο η Χρυσή Αυγή, κύριε Πρεττεντέρ, ποιο έκανε τον Καρατζαφέρι πολιτευτή εδώ πέρα για του βουλευτέ του. Το λαό που γεννήθηκε στο στούντιο σας μέσα, μήπω. Το λαό. Βεβαίω. Από τη Βεωδάκη. Το λαό το ψήφισε κόσμο. Του πολιτικού και τα κόμματα. Τα κόμματα και του πολιτικού και τι ψήφου δεν του ορίζουν τα τηλεοπτικά στούντιο. Του ψηφίζει κόσμο. τα κόμματα και τους πολιτικούς και τις ψήφους δεν τους ορίζουν τα τηλεοπτικά στούντιο του ψηφίζει ο κόσμος είχε δίκιο εδώ ο Περτεντέρης ο κόσμος ψηφίζει αλλά άλλοι επιλέγουν αυτόν που ο κόσμος θα ψηφίσει διότι πάντα ο κόσμος ψηφίζει μεταξύ αυτών που βλέπει που του πλασάρουν που την κάμα, τη βεντάλια των ανθρώπων που προβάλλονται, δεν έχει την ίδια προβολή ένας υπουργό, ένας βουλευτή, ή ένας αγαπημένος του χ καναλιού και ξέρουμε ότι τα κανάλια έχουν και κάποιου αγαπημένου και ξέρουμε και συγκεκριμένη εκπομπή ότι έχει αγαπημένους και και και είναι πολύ ωραίες αυτές έτσι, οι απλοϊκές αναφορές ότι και καλά λειτουργεί η δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο και όταν κάποιο θέσει ένα θέμα έτσι, πιο ουσιαστικό αμέσω πέφτουν πάνω να τον φάνε και ο Πρετεντέρης και η Ντόρα και κυρίως η Βόζεμπερ που ήταν εκεί Και ήτανε, ταράχτηκε πάρα πολύ από τη χθεσινή συζήτηση με αυτά που έλεγε για την τρομοκρατία. Ο παρακαθήμενος δίπλα της, συνήγορος, ο κύριος Παπαδάκης. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια, πάντως δεν έχουμε δικηγόρους ακόμα. Δεν έχουμε τηλέφωνο όμως, επικοινωνίας πάντα. Είναι το 211 208 200, δεν έχουμε δικηγόρους ενός στην εκπομπή. Μέηλ έχουμε το studio παπάκυριαλfm.gr και όποιο θέλει να στείλει μήνυμα με σε μέσου θα γράψει αλλά Θα αφήσει κενό το μήνυμά του μετά αποστολή στο 54 100. Κατέρινα Βουτσά, ρυθμίζει τον ήχο και με μια αισιόδοξη, η τρίτη αισιόδοξη ε, διαπίστωση από τον Γιάννη Τουρνάρα αυτή τη φορά. Και αυτή τη φορά α, πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Ο οποίο Γιάννη Τουρνάρα κατάφερε κάτι πολύ σημαντικό και μάλιστα το είπε με τον κινησμό και την ειλικρίνεια που τον διακρίνει. Διότι όλοι μιλάμε για την κρίση. Ζούμε με στην κρίση τα τελευταία πέντε χρόνια, από το 2008, όταν η Lehman Brothers έσκασε, και από εκεί και πέρα η κρίση του καπιταλισμού, η κρίση τη Ελλάδα, η κρίση τη πολιτική, βάλτε άλλε δέκα κρίσει από κάτω και τα αίτια τη κρίση. Αυτέ δεν είναι οι λέξει που ακούμε συνήθω και οι φράσει. Ε, λοιπόν, ο Γιάννη Τουρνάρα κατάφερε, θα το ακούσουμε τώρα, να εξαλείψει τα αίτια τη κρίση στην Ελλάδα. Είναι η μόνη χώρα παγκοσμίω μέσα σε αυτή την απρόβλεπτη, τεράστια τεραστίων διαστάσεων κρίση του οικονομικοκοινωνικού συστήματος, του παγκόσμιου, είναι η μόνη χώρα που κατάφερε τα αίτια, όχι την κρίση γενικώς, τα αίτια να τα εξαλείψει. Και αυτό οφείλεται στο Γιάννη Τρουνάρα και στους λοιπούς συγγενείς. Σημασία έχει το συνολικό έργο και το συνολικό αποτέλεσμα. Όπω ξέρετε, η πολιτική κρίνεται και το αποτελέσματος. Θυμηθείτε... Πώς ξεκινήσαμε, που είμαστε ενάμεση χρόνο πριν, ε, που ήταν η οικονομία και που είναι σήμερα. Άρα εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι κάτι καλό κάνουμε. Σε ευχαριστώ, Βανέγιερο. Ναι, για πρώτη φορά από το 2001, από το 2001, είμαστε, είμαστε πάνω πάνω από τους στόχους. Σε ευχαριστώ, Βανέγιερο. Ναι. Έχουμε περίπου ε, επιτύχει το 80% ε, των όσων πρέπει να κάνουμε. Έχουμε εξαλύψει τα αιτία τη κρίση, τα έντια τη Έχουμε εξαλείψει τα τη κρίση. Η ελπίδα πλέον διαφαίνεται. Μάλιστα. Τα πράγματα πάνε καλύτερα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, Βανίγερα. Ναι. έχουμε εξαλείψει τα αίτια της κρίσης, τα, αί, τα αίτια της ελληνικής κρίσης. Το οποίο μπορώ να πω, κυρία Αυτιά, είναι ότι ίσω είναι η πρώτη φορά στη νεότερη πολιτική ιστορία του τόπου μα που όλοι οι Έλληνε πολίτε αισθάνονται ότι όλοι είναι ίσοι απέναντι στο νόμο. Το λέει ο Βρούτσι, λέει ίσω αφήνει ένα ενδεχόμενο μπορεί να υπήρχε και στο παρελθόν κάποια στιγμή που να μην την έχει τώρα προχειριστό νου του. ίσω είναι η πρώτη φορά που όλοι αισθάνονται ότι είναι ίση απέναντι στο νόμο. Όχι, ίσω είναι αυτή τη στιγμή πρώτη φορά που όλοι αισθάνονται φορολογούνται με τον ίδιο τρόπο. Α ξεκινήσουμε από αυτό το απλό και α πάμε. Παραπέρα είμαστε πολύ χαρούμενοι που σαν εκπομπή μόνο θετικές ειδήσει έχουμε σήμερα και κάθε μέρα αν έχετε καταλάβει. Αλλά σήμερα κυρίως έχουμε μόνο θετική έτσι άβρα να βγάλουμε ενέργεια και μόνο καλές ειδήσει. Ακούσαμε τον Στουνάρα τον Βρούτσι και τώρα θα σας πω και το καλύτερο όλων. Η Βάνα Μπάρμπα σκέφτεται να ασχοληθεί ξανά με την πολιτική. Έχει δεχτεί κάποια πρόταση από κάποιο. Ε, θέλω να ασχοληθώ με τη γλυφάδα που μένω στα νότια. Θέλω να ασχοληθώ με τα πολιτιστικά. Υπάρχει ένα νέο παιδί που εκτιμώ πολύ. Άσχετα τα κόμματα, δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Ήμουνα πάντα με το κέντρο. Mm -hmm. Έτσι, ένα παιδί του Πασόκ. Δεν με νιώνα για το Πασόκ που πέθανε. Έπρεπε να πεθάνει. Πάντα ονειρεύομαι ένα καινούριο κεντρικό κόμμα που θα βγει και θα είναι κάτι καινούριο. Και θα αγκαλιάσει τον κόσμο και θα τρέξει για τον κόσμο. Όχι, όχι αυτό, και εμάς μας πρόδωσε το ίδιο μας. Τα ίδια μας τα πιστεύω Αλλά προς Θεού, δεν μπορεί να υπάρχει μόνο δεξιά-αριστερά Το κέντρο είναι Είναι, το, το, είναι ο ζυγός να. Το balance Το balance, ονειρεύεται το balance Να και κάποιος που ονειρεύεται ένα κεντρό κόμμα Έχει πεθάνει όλα, τα πεμάζει καταιγισμός Στη Γλυφάδα θα ασχοληθεί με τα πολιτιστικά Ήταν Πασόκ, πέθανε το Πασόκ Η πρώτη επίσημη παραδοχή ότι πέθανε το Πασόκ, ήταν πάντα κέντρο τώρα αν ήταν υποψήφια στο Λάος εσείς δεν θυμόσαστε καλά, ήταν βέβαια και με το Πασόκ κάποια στιγμή εκεί στο κερατσίνη. τώρα ονειρεύεται στην Γλυφάδα ε, και γενικώ είναι μια προδομένη από το πεθαμένο Πασόκ αλλά το balance, ο ζυγός, το, όχι το ζώδιο το, το balance ε, είναι το όνειρο και η λύση σε όλα αυτά που ε, έχουμε έρθει εδώ και τα πολύ δύσκολα που περνάμε όλοι μας Βέβαια δεν είναι και τόσο δύσκολα γιατί όπω θα ακούσουμε πάλι από τη Βάνα Μπάρμα άξιζε να συμβούν όλα αυτά που συνέβησαν. Η οικονομική κρίση εσένας σε, σε άγγιξε πολύ. πολύ. Ε, δεν φοβάμαι να το πω. Ε, έχουμε, έχω πέθει πολύ μεγάλες ζημιές. Ε, ουσιαστικά ό,τι είχα χτίσει το έχω χάσει. Αλλά εδώ θέλω να πω και στον κόσμο που μα βλέπει ότι ό,τι χάνεται είναι, πρέπει να χαθεί. Σω δεν είμαστε ανάξιοι να το κρατήσουμε. Ε, όλα τα περιτάχουν φύγει. Θεωρώ ότι καλώ ήταν καμωμένα. Έπρεπε να τα χάσουμε όλα αυτά. <κυρίζει> Γιατί είχαμε επαναπαυθεί πολύ. Ήταν μια ζωή που ήταν ψεύτικη μέσα σε μια τεράστια σαπουνόπαιρα. <κυρίζει> Μεγάλε αλήθειε που δεν τολμά. Κανεί να τι πει. Επιτέλου, τι είπε κάποιο, και γι' αυτό αξίζει να ασχοληθεί με τα πολιτιστικά στο Δημογλυφάδα. Η Ιβάνα Μπάρμπα, και κρατάμε το πολύ σημαντικό: Ό,τι άξιζε, ό,τι χάθηκε, ό,τι χάθηκε, άξιζε να χαθεί. Και όπω πολύ εφιώ, στη χθεσινή τηλεοπτική ελληνοφρένεια, βάλαμε ω τίτλο από κάτω: 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι άξιζε να χάσουν τη δουλειά του. Γιατί, όπω λέει η Βάνα ό,τι χάθηκε, άξιζε να χαθεί. 재미li hurtingom za Παιδιά. Έτσι έμαθε. Ναι, ναι, έμαθα από κάποιον που σε ξέρει ότι σε λέει σεμνός. Ένα, δύο, έμαθα ότι είσαι και όμορφος. Το περίμενα αυτό βέβαια. Κοίτα, να δεις. Αντά... Ποιο τα έπε αυτά, Αλλά, καλέ? Αλλά το σεμνός δεν το περίμενα. Ποιο διαδίδει τέτοια για μένα. Ε, δεν μπορώ να Ρεζίλι έχουν κάνει και έξω. Ναι, ναι, ναι. Έλα, Έλα, πες. Ε, για τη λευκή εβδομάδα. ένα πραγματάκι πρώτον. Ότι... εβδομάδα του καμίνι, α, Με α... τα μαγαζιά <laughs> που είναι Μεγάλη επιτυχία. η αγορά. Το άλλο το καλύτερο που ότι μετά την καθαρά Δευτέρα Δηλαδή θα μείνουν για μια δωμάτια κλειστά, προκειμένου να τον ο τουρισμός. Αλλά δεν του άρεσαν ιδέα και είπαν να βρούμε ένα ισοδύναμο και το ισοδύναμο θα είναι να κόψουμε τους μισθού σε άλλα 60% α πούμε. Η σχολεία Η σχολεία τελείω, ναι. Δεν είναι δυνατόν να Καλά, αν είναι... δείτε σχολεία, σαν κομμένα είναι. Δεν είναι δυνατόν λέω να μένουν τα σχολεία κλειστά τον αγορά. Ένα το οποίο δεν την του. Τώρα του. το ξέρω χώρο Εντάξει, τουλάχιστον να κρατάμε πέντε προσχήματα. Τα έχουμε σε όλα. Βοήθει, Θα χρειαστώ τη βοήθειά σου σε κάτι. Σε τι, Θα μου βοηθήσει σε κάτι αριθμού, λοιπόν, καλά καταρχά πόσοι άνθρωποι ζούμε στην Ελλάδα. Πόσοι άνθρωποι ζούμε στην Ελλάδα, Ελλάδα. Ελάχιστοι. Ελάχιστοι, την Εσύ, μάλλον, νοεί πόσοι υπάρχουν στην Ελλάδα. Το πόσοι ζουν είναι άλλη κουβέντα. Αποστολή. Έλα. Τι διαφορά έχει ρε, ο Σάβα ο ξηρό με του Φιλιππίδε και όλου αυτού, ξέρει. Ο ένας έτρωγε εκατομμύρια, τα ξεκοκάλιζε και ο άλλος ξεκοκάλιζε τους εκατομμυριούχους. Εγώ είμαι με το Σάββατος. Να σου πω πρώτα απ' όλα μια ευχή, μια και το 20 και λέω ότι θα πάει καλά η χρονιά. Ε, σου στέλνω χίλιε δύο ευχέ που φτάνουν ω το αγώνα, ποτέ μην χείσει δάκρυα ούτε από δακρυγόνα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Τι ήταν αυτό, ποιηματάκι. Ποιηματάκι από το ημερολόγιο το Α, ποια ημερομηνία. Και ημερομηνία, το τώρα... ρημί. Εγώ έκανα μαλκία. Τώρα έκανα μαλακία και πήραν εκκλησιαστικό και έχει κάθε μέρα άλλο. Κατά μαρθέων, κατά μάρκων, κατά ε, άπολα, αν... κατά κάθια. Έχει διάφορα. Θα ήθελα να αναφερθώ για αυτό το φλέγον ζήτημα της τρομοκρατίας και τα λοιπά. Θέλω να πω ότι δεν ανέκυψε τώρα με το ξηρό Όχι, απλά τώρα βόλευε μια τρομολαγνία από το σαμαρά; Ναι βέβαια δημου, καμία... και δεν προέκυψε τώρα Απλά θέλω να πω ότι 25 μέρες πριν από τη δολοφονία των ε, μελών εκεί της Χρυσής Αυγή. Ο κύριο Δένδια είχε αναφερθεί σε κάτι που είχαν γράψει οι αστικέ φυλάδε όταν διαλύθηκε η 17 Νοέμβρη. Ότι η τρομοκρατία δεν τελείωσε. Το 1973 το έπανε και αυτό ή όχι. Όχι, όχι το 1973. <συλάβανε> όταν συλλάμβανε, οι φυλάδε γράφανε ότι η τρομοκρατία δεν τελείωσε με την 17 Νοέμβρη. Η τρομοκρατία τώρα ξεκινάει. Και μετά είδε. Κυβέρνηση Καραμαλή, Παπανδρέου Γεωργάκη που σε έβαλε στο μνημόνιο. Τώρα με το πίσης. Σαμαρά. Βέβαια δεν τελείωσε η τρομοκρατία το 2003. Οπότε ούτε πρόκειται να τελειώσει. Mm. Άρα το παιχνιδάκι είναι σημαίνο και θα πρέπει να το καταλάβουν ότι ήταν ευκαιρία τώρα να δουλέψουμε και λίγο δικοματικά. Ναι. Πήρα να μιλήσω στη πιο ερωτική φωνή του ραδιοφώνου. Ποιο θες? Το θύμιο. Α. Να σου πω, τουλάχιστον τον κομμενάκι το χουφτόνει. Ποιο κομμενάκι. Έλα, τον κομμενάκι που το βγάζει συνέχεια. Εντάξει, από φωνή καλά πάει. Το χουφτόνει τουλάχιστον. Μπα, ζήγε. Εσένα που σε βγάζω σε... συνέχεια, σου χουφτώνω. Όχι, δεν βίλε, εντάξει, λέω, αν του τον κομενάκη, το χουφτόνει το κομμενάκι αυτό. Το χουφτόνω πω... όσο χουφτώνω και εσένα. Α, όσο χουφτόνει και εμένα. Πω, πω ποδά... γάτσε σεξουαλική παραδόμηση. Να σου πω κάτι. Μόνο. Άκου Ενώ τι είστε. Καλά έκανε Το πρόβλημα μου, ξέρει είναι. Ότι και ο Καλαμπόκη, 5 πάνω, 5 κάτω καθυστερημένο, μα λέει. Εκεί αυτό είναι το που με προβληματίζει. Ενώ. Τι εννοώ. Τι εννοώ. Εγώ θεωρώ ότι δεν είμαστε καθυστερημένοι. Έτσι θεωρεί, ε. ε να πα στον δεν... Πρεδετέρ και να του το πει. Σημασία, έλα, βέβαια, λοιπόν... έχει και ποιο λέει αυτό που λέει, ε. ε βέβαια, Έτσι, κ. Προεδρετέρ, ότι είστε καθυστερημένοι. Για, το, για τον Πρεδετέρ, δεν. Κατάλαβε την επόμενη ποιοτική δημοσκόπηση. Έχουμε περίπου επιτύχει το 80% των όσων πρέπει να κάνουμε. Έχουμε εξαλείψει τα αίτια της κρίσης, τα, αί τα αίτια της ελληνικής κρίσης. σε ευχαριστώ, Βανίγερα. Πάνε και τα αίτια της κρίσης. Τώρα πάμε να εξαλύψουμε ότι άλλο μπορεί να εξαλειφθεί. Είπε πριν ο λασπολόγος Ταρύφας, ο τελευταίος στο προηγούμενο τηλεφωνικό κέντρο, που τα λέμε εμείς, Ότι λέμε κι εμεί καθυστερημένου του ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρετεντέρη το ανέφερε αυτό σε ένα άρθρο προχθές. Ποτέ δεν το έχουμε πει, δεν το συνυπογράφουμε άλλωστε. Ποτέ δεν ε, με τέτοιου όρου χαρακτηρίζουμε πολιτικέ πράξει, συμπεριφορέ και διάφορα άλλα τέτοια. Μακριά από εμά τέτοιου τύπου χαρακτηρισμοί. Αλλά είναι γνωστό λασπολόγο, φίλο με τον Αποστόλη, είχε έρθει εδώ μια φορά, μα είχε δει κιόλα. Οπότε λέει διάφορα τέτοια, πετάει. Πολλά για να μείνουν ελάχιστα άλλα θέματα έχουν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ αλλά καθυστερημένοι δεν είναι σε καμία περίπτωση όπως νομίζω και όλων των κομμάτων δεν μπορεί να γίνει πολιτική συζήτηση ή βαθρό να υπάρξει όταν χρησιμοποιούμε τέτοιου τύπου, τύπου χαρακτηρισμούς και μου κάνει εντύπωση που ο κύριος Πρετεντέρης είναι τόσο Εννοείμον άνθρωπο, αναγκάστηκε να καταφύγει τι πανικό θα υπάρχει. Σε τέτοιου τύπου χαρακτηρισμού. Σήμερα το πρωί ο Καμπουράκη και ο έπρεπε να παρουσιάσουν το πάνελ που ήταν και η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου εκεί. Αφού παρουσίασαν το πάνελ, τέθηκε θέμα επιλογή θέματο συζήτηση. Και θα ακούσετε ποιο θέμα επέλεξαν τα σκάνδαλα, αλλά πώ το χαρακτήρισαν και πόσο συνειρμός οδήγησε να επιλέξουν αμέσω την Άννα Μισέλα πρώτη ομιλήτρια. Λοιπόν, Η κυρία Ανα Συμακοπούλου από την Δε Δημοκρατία εκπρόσωπο τύπου τη Δεζοκατέα. Καλημέρα σα. Ο κύριο Δημήτρη Βίτσα, γραμματέα και ελληνική πολιτική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριο Παγκόσμιο τη Δήγα, γραμματέα κοινοβολική ομάδα του Πασό και του Πασόκου. Και ο κύριο Γιάννη Σαμιρίδη, γραμματέα κοινοβική ομάδα τη Δημά και βουλευτή τη Μακα. Καλημέρα σα. Λοιπόν, από πούλε να χτίσουμε. Από την ποχα. Από την ποχα. Από την Πόχαλ. Κυρία, κυρία Συμπακοπούλου. Αυτομάτως ο Συνειρμό των οικονομία εφόσον ήταν σκάνδαλο, το θέμα Μπόχα, πάμε κατευθείαν στον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Από πού αλλού να ξεκινήσει. Βέβαια ήταν και το Πασόκ εκεί, αλλά κάπως το Πασόκ τώρα τελευταία δεν το πολυλογαριάζουν και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα για τη Δημοκρατία, όχι για άλλο λόγο. Χθε βράδυ στον Ενικό ήταν ο Βορρήδη, ήταν το πάνελ εκεί. Θέματα τα γνωστά, σκάνδαλα, μίζε, όλα τα υπόλοιπα. Και ο Βορρήδη κάποια στιγμή αναφέρθηκε στα ναυπηγεία, στην κρίση των ναυπηγείων. Γιατί δεν έχουμε εδώ ναυπηγήσει πλοίων, που η Ελλάδα κάποτε ήταν πρωτοπόρο και δούλευε και πολλοί κόσμο. Και άρχισε να παριθμεί του λόγου που δεν έχουμε εδώ πλοία, δεν έρχονται εδώ πλοία. Κάποια στιγμή ω τρίτο λόγο έβαλε τι κινητοποιήσει και υπήρχε η Γιάννα κανέλη δίπλα του. Το μεγάλο ζήτημα όμω που μου θέσατε έχει για μένα τέσσερα ζητήματα. Τέσσερα ζητήματα που συνδέονται με, στην πραγματικότητα με την ανταγωνιστικότητα τη ναυπηγική δραστηριότητα. Λοιπόν, το πρώτο ζήτημα είναι ο τραπεζικός δανεισμό. Οι ανταγωνίστερε χώρε της Ελλάδας στα ναυπηγεία δανείζουν του εφοπλιστέ πολύ μεγάλα ποσά, στην τάξη του 80%, προκειμένου να κάνουν ναυπηγεία εκεί. Το δεύτερο ζήτημα που υπάρχει είναι το κόστο τη ασφάλιση. Το κόστο ασφάλιση αυτέ τι δραστηριότητε είναι πάρα πολύ υψηλό. Το τρίτο ζήτημα έχει να κάνει και πολλές φορές με α το πω άγριες κινητοποιήσεις οι οποίες δεσμεύαν τα πλοία, η καθυστέρηση κάθε ημέρα εκτέλεσης της επισκευής στα πλοία αυτά Είναι πάρα πολύ ακριβή. Αυτού του τύπου οι και οι οι οποίε έχουν γίνει στο παρελθόν έχουν δημιουργήσει ένα πάρα, πάρα πολύ κακό κλίμα. Απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία η παραγγελία, η κρατική. Εκεί λοιπόν. από τις ένοπλε δυνάμεις. Σωστά και Πριν φτάσετε στι κινητοποιήσει, μπορεί το κόμματα, ελληνικό δημόσιο καρ... διόλετα, να παραγγείλει καράβια. Δεν μπορεί. Σωστά, όπω λέει και ο Βορήτη, αλλά δεν το αναφέρει ω λόγο αυτό όμω, γιατί είναι ένα πολύ βασικό λόγο. Άντε να δεχθούμε ότι φταίνε και οι κινητοποιήσει που πόσε πια γίνονται κινητοποιήσεις, τέλο ή γινόντουσαν μέσα στι 365 μέρε του χρόνου, πόσε ήταν αυτέ. Αλλά όμω αυτό το πολύ βασικό και εντελώ παράλογο εκχώρηση εθνική κυριαρχία, ο τίποτε άλλο, παραχώρηση ξεβράκομα κανονικό, δεν το αναφέρουν καν όλοι αυτοί οι βουλευτέ που κόπτονται. Για την οικονομία, την εθνική, την κατάρρευση, την απομίζηση τη Ελλάδα και διάφορα άλλα τέτοια. Δεν το βάζουν καν. Όταν του το πει κάποιο, ναι, σωστό και αυτό, αλλά επιμένει μετά τη γνωστή κασέτα με του γνωστού λόγου που δεν είναι οι πρώτοι, αλλά όμω του αναδεικνύουν αυτοί ω πρώτου για να καλύψουν τι πραγματικέ αιτίε που η Ελλάδα έχει μείνει μόνη, χωρί να παράγει τίποτα, χωρί να κάνει απολύτω τίποτα, να βράζει στο ζουμί τη και να ισχυρίζονται όλοι αυτοί ότι έτσι σώζεται η Ελλάδα και ο λαό τη. Ναι. Καλημέρα, καλή χρονιά, βρε Καλέ, ποια είσαι εσύ. Δεν με κατάλαβε. Πού να σε καταλάβω, Η Βίκυ είμαι. Ποια Βίκυ? Με τα π... ποτσνά έμψιμα, η χωρέφτρια. Μωρή. Τι κάνει αυτό, Βρεπτανίκη. Ο... Εσύ, Καλέστε. είσαι. Ξέρει πώ σε ζητάει ο κόσμο, ξέρει πώ έχουν ανέβει με το σου καλά κάνει και πείρε. Ναι, αλλά. Σου έχω πελατεία μεγάλη. Δεν μου απάντησε το email που σου έστειλα με τι φωτογραφίε που μου Βασιλίτσα. Πού καλά έστειλε, δεν τόδα έδωσες, είμαι ντυμένα ο βασιλίτσα και δεν μου σχολείασε τίποτα. Κάτσε να πω τώρα περίμενε, έχει τσόντα μέσα. Ε, Βασιλίτσα. Καλά, αυτό δεν λέει κάτι από του. Ούτε ήρθε να με δει, έπιασε τα δουλειά σε μαγαζί. Ναι, έτσι να με καμαρώσει, χορεύω σε μαγαζί. Α, είδε η εκπομπή, ε? ναι. Ναι, χαμό. Α, Α έτσι. έχω πρόβλημα. Τι πρόβλημα. Μου την πέφτει ένα τύπο που είναι οργανωμένο στη Χρυσή Αυγή. Πάλι καλά. Εκεί έχει να πει και πέντε κουβέντε. Δεν μου. Αλλά πέντε μετρημένε. Φαντάζεσαι να ήταν οργανωμένο στο κουκουέ. Τι ακούγεται τώρα για αυτό, παιδί. Σε ησυχία, δε, δε, δε αφνόντει. Όλη την θα σου μιλή για θεωρίε εκεί πέρα. Πάλι καλά με το Χρυσαυγή, τι να έχει να πει και πέντε κουβέντε. Πέντε όμω στο όλο για Εβραίους και τέτοια μουλιά. Εβραίους; η... Εκεί που συζητάμε τους και Εβραίους την κουβέντα μας. Τους; Ανάβεις να να η νανοπτήρα τη ιστορία του Τζέις; Γεια σας. Έχεις μήπως περάσει καθόλη την εστία από τη σιγουρού εξωταγραφία της νέας δημοκρατίας; Το αποφεύγω. Έχω ακούσει ότι μέσα έχουν κουνάει πολύ. Ναι, ναι, δεν είναι. έχει. Όχι, εγώ ήθελα απλώ να ρωτήσω. Όλε το... οι που κάνει εκεί μέσα, σου παίρνουν χρήμα άμα τη εμφανίσει. εμφανίση. Εγώ άλλο ήθελα να ρωτήσω. Αν το κτίριο τη Νέα Δημοκρατία έχει ρεύμα. Πώ να μην έχει καλέ. Φοβό λέει από πάνω, δεν θα έχει ρεύμα. 500... σημασία έχει αν το πληρώνει ή όχι. Όχι, δεν το πληρώνω. Θα σου το πω εγώ. Εκεί θέλω δεν θα να έχει ρεύμα. 56.0 ευρώ οφείλει η νέα δημοκρατία για το κτίριο τη το κεντρικό. Μεγαλύτερο σκάνθο τι είναι τελικά. Με τα καινούργια γραφεία της Νέας Δημοκρατίας Ποιο είναι για πες Ότι πήγες στο κτίριο του Βοβού Ήταν 500 από γνωστά εις τη ΔΕΗ Τι είναι μεγαλύτερο σκάνδαλο <ΣΣ> Ναι. εσύ, Αποστολή. Ελά. Φαντάζομαι την αυριανή Ελληνοφρέμια θα την κάνετε ζωντανά. Έτσι, δεν είναι. Όχι. Στην, ευελ... στην Ευελπίδων πρέπει να πα ω ε... Τσολιά. Ω Τσολιά, τι να κάνω στην Ευελπίδων. Με το κοντομινά συνοδεία, Εγώ ω πα... Μπαλούρδο πάω. Μπορεί να χρειαστεί, καλό καμιά σύλληψη. Ο Μπαλούρδο θα τον συνοδεύει μέσα και ο Τσολιά θα παίξει με φωτογραφία. Απεργία πείνα. Μ' αρέσει. Τι είπε αυτό ο... <Ρεσίλωγλου> Οι άντρε των Αμήνονται. Όταν έκλεισαν με εκείνη τη χειροπέδα την πόρτα, ήταν σε άμυνα. Όταν μπήκανε μέσα. Δεν με... είδε την πόρτα πώ του την έπεφτε. Τι επίθεση έκανε η πόρτα στα Ματ, η πόρτα τη Σέρτιλε. <laughs> <σχυ> ναι, βέβαια. Ε, και τη δώσανε και κατάλαβε. <σχυ> <Ε>, Σκηνέ <σχυ> άμυνα <σχυ> είναι ούτε, και μπήκε τότε μπήκε με τη Σαρτινιέρα. Είναι και τότε που έριξαν την κροτίδα πάνω στο δημοσιογράφο τον Κυπρέο και τον άφησαν κουφό. Σκηνέ άμυνα είναι όταν την έπεσαν στο Μάριο τον Λόλο τον φωτογράφο. Ναι, ναι, που του είχαν ανοίξει το κεφάλι. Τότε. Θύμισε μου άλλη μια σκηνή. Άμυνας. Τι άλλο κοινέ είχαμε, Το γρηγορόπλο, να ξεχάσουμε το γρηγορόπλο. Εκεί το πούμε, το τερμάτισαν. Ναι, Όταν ναι, λέμε ναι. άμυνα, εκεί τερματίστηκε. Ναι, ναι, ναι, εκεί ήταν το τελευταίο ναι. στάδιο. ήταν με του σχολικού πρόσφατα, ναι. με του εκπαιδευτικού, με, με του να πω Ε, ờ, όχι, όχι, όχι. Ο, ο άλλο. Οι Σεβίε είναι σε άλλο Υπουργείο. Είναι άλλο, σε άλλο Υπουργείο. Απ' την Εύε είναι κι αυτό, παιδί μου. Αλήθεια. Ε, πού είναι? Όχι, είχαν τυχαία το ίδιο όνομα. Ξεδέρφια είναι. Α, αλήθεια. Ε, δεν το είχα ψάξει, γιατί δεν είναι. χρειάζεται Έχει. να το ψάξει. Βλέπει το αγελαδί και στο βλέμμα. ίδιο είναι και στα δύο. Για oh. να θυμίσω ότι ο τελευταίο <αχ5000> μεγάλο που είχε πει ότι τα ματ αμήνονται, θα σου πω την ότι να κούνη τα στρατιωτάκια. Ποιο ήτανε? Ο Πολύδο, δε φ Που λέμε τα ηρωικά ματ, είναι ακούνητα και αμίλητα στρατιωτάκια. Αυτό ο Σίμο έχει πάρει σταυρό προτίμηση. Ναι. Έχει πάρει σταυρό προτίμηση κανονικά. Ναι, από τη ρούλα καρομιλά. Τον προτίμηση είναι εκπομπή Έλα! Τι άλλο σταυρό να έχει πάρει, Εμεί κάνουμε τη δουλειά μα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με εντιμότητα. Και νομίζω ότι δεν θα αμφισβητεί κανένα αυτό. Απολύτω κανένα όμω. Τώρα θα κάνουμε μάθημα επικοινωνία. Υπάρχουν μακροχρόνια άνεργοι σε αυτόν τον τόπο. Είναι 400 με 500 .000. Πάρα πολύ. Πόσοι από αυτού παίρνουν το επίδομα ανεργία. 40.000. Ο ένα στου 10. Αυτό από μόνο του είναι έγκλημα. Έγκλημα γιατί κυρίω οι μακροχρόνια άνεργοι δεν είναι 20 Είναι πάνω από 50. Και αυτό προκαλεί μια επιπλέον δυσκολία. Πώ ζουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι ένα τεράστιο θέμα. Θα ακούσουμε πώ ο αρμόδιο υπουργό εργασία, ο Γιάννη Βρούτση, παρουσίασε με χαρά τα στοιχεία, χωρί να αναφερθεί σε αυτό. Ο Γιώργο Αυτιά το έβγαλε με κάποιο τρόπο και μα παρουσίασε τα επιτεύγματα τη κυβέρνηση στο συγκεκριμένο τομέα. Με δύο νούμερα για να καταλάβει ο κόσμο. Πόσοι θα το πάρουν το 2009 ανέργο. Πόσοι είναι και πόσοι θα το πάρουν. Δύο Ποιο νούμερα. Ακούστε. Θα σα πω, το 2009. Το πήραν 1.420 Μακροχρόνια άνεργοι το επίδομα ναι. Το 2010 1.850 Το 2011 Το 2011 3.600 Το 2012 8.100 Το 2013 Το χρόνο που τέλειωσε 23.300 Και το 2014 με την καινούργια απόφαση 41.700 Σας λέω ότι το 2009 δώσαμε 3,4 εκατομμύρια ερώ για μακροχρόνους Το 14 το πάρουν, εκατομμύρια Ένα Το, το 11 εκατομμύρια Ναι. Ακούστε το. Το, δε, το 12 19,5 εκατομμύρια, το 13 56 εκατομμύρια και το 14 θα δώσουμε 100 εκατομμύρια. Σωστό. Δηλαδή, το 100% αύξηση. Θέλω να μου πείτε πώ είναι, είναι οι μακροχρόνια του άνεργοι. Του Υπουργέ, μου ένα λεπτό. Ε, νομίζω ότι είμαι σαφή. Είναι 400.000 οι μακροχρόνια άνεργοι. 500.000, 600.000. Πώ είναι. Λέτε. Ναι. Σωστά και σωστά θα λέτε. πάρουν πόσοι, 50.000. Ένα στους 10 θα πάρει μόνο. Κυρία Φτιά, μακριά θα μπορούσαμε να δώσουμε, σα το είπα πριν. Θα ήθελε πάρα πολύ. Παρόλα αυτά ακούσατε τι χαρά είχε στη φωνή όταν περιέγραφε την αλματόδη άνοδο και αύξηση από χίλια άτομα το 9 που το παίρνουν τώρα 40.000 ενώ οι 450.000 δεν θα πάρουν το επίδομα αυτό. Αυτοί λοιπόν διοικούν και με αυτό τον τρόπο και έτσι θεωρούν τόσο πολύ κάφρους αυτούς που απευθύνονται. Με αυτό το πιο αισιόδοξο κλείνουμε για σήμερα, ακολουθεί λαός, αμέσω μετά Γιάννης Παπαδόπουλος Και μαγκάζει νομίζω το βράδυ τηλεοπτική ελληνοφρένα που κάθε Δευτέρα Τρίτη 10 παρά 10 από τον Αλφα. Γεια σα. Δύο πράγματα. Αυτό που έβαλε και φώναζε είπε το τέλο ζητώ το κουκουέ. Ναι. Ένα που είχε που έβαλε ζητώ το κουκουέ που λέει που φαινόταν με δεν ξέρω τι ήταν ε. έτσι. Αφού έβαλα σαν το κουκουλόπουλο, ε. τον κουκουλόπουλο. Το μπάρι, ξέρει όταν σαν να πει 10 τόνου σιου ήσκια α πούμε. Εκεί φτάσανε στο Πασόκ. Μα... Αυτή είναι κατάρτια του. Ήδε να παίρνουν τηλέφωνο και να λένε ζητώ το κουκουέ. Κατάσταση. Λοιπόν, πα πέτυχα. Λοιπόν, α πάνε στου 58 <συκλή> να δουν την υγεία του. Τι δουλειά στο κουκουέ. Ελάντε, τι να πω. Θα πάνε οι Πασόκι στο κουκουκουέ να το μολύνουνε. Α πάνε στου 58. Π Ναι, ρίλεφ. Ναι, ναι. Γεια σας από το το Τρώμαξα παιδί, μου, επιστατικό νοσοκομείο και λέω τι, Εγώ... τι έγινε, μεταφέρθηκε ένα Έχουμε εδώ διάφορα άγρια ζωά. Έχει χάσει μια μαϊμού και τώρα πήρε ένας φίλος και μου είπε ότι την είδα στο Υπουργείο Υγεία. Ναι. Ναι, μου είπε. Αυτή ποια είναι η γνωστή, Ναι, ναι, Ναι. Γεια σα. Για χαρά. Μ' ακούτε? Ε, ναι, ναι. Για δεν μιλάτε. Ε, πρώτα απ' όλα, πού πήρα τηλέφωνο, Πού πήρατε, κύριε μου, Πού πήρατε. Στην εφημερίδα, δεν πήρα. Ναι, τι θα θέλατε. Ε, επειδή κάνει γιατί δεν σα ακούω καλά. Γι' αυτό τον λόγο, μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Χατζημαρκολάου. Με έχετε σε ανοιχτή ακρόαση. Ορίστε. Έχετε ανοιχτή ακρόαση. Σα παρακαλώ, γεια σα. Σα προσέβαλα. Ε, εντάξει, το παίρνω πίσω. Δεν ήθελα να το πω αυτό για την ανοιχτή ακρόαση. Κι εγώ ξεφεύγω καμιά φορά. Συγνώμη, ε! you <sweak> Είσαι, ε? Ναι. Γεια σα, Αποστόλη μου. Για Έχει να δει τώρα, μόλι άκουσα. Είμαι εκπαιδευτικό. Μόλι άκουσα κάτι νέα ότι θα αυξηθούν οι διακοπέ, λέει θα μα βάλουν μια εβδομάδα μετά την καθαρά Δευτέρα. Να πηγαίνει. Και σου είπαν και το νεότερο, θα σου κοπεί από το μισθό, ξέχασα να σου το πω. Τι, τι, <laughs> τίποτα, τίποτα. Α, λοιπόν, άκου να δει τώρα. Λέει, δεν ξέρω, έχω το εξή πρόβλημα. Δεν ξέρω σε ποιο χειροδρομικό να πάω, Αποστόλη μου. Δηλαδή τα σκι, να πάω να αγοράσω σκι. Πού θα βρω τόσα πράγματα να κλείσω, ποιο θα λέει να κλείσω. Δεν είναι για σένα Είδε. φίλε εκπαιδευτικέ. Ε, Ε ναι για σένα γιατί όπω σου είπα Εσένα θα σου κοπεί αυτή η εβδομάδα Μην το χαίρεσαι μα Ούτε για θα έχεις ξέρω, μα αυτό, ξέρω ότι θα μας προσθέσουν το Σεπτέμβριο Και το καλοκαίρι mm. Αλλά μέσα σε όλα αυτά έλεγα Σε ποιο άλλα να κλείσω Θα λιβρεις τι... την άκρη σου δεν σε φοβάμαι <laughs> Πήγαινε στο λιάπη, πήγαινε στο καμένου κάπου όπου θες Α κάπου στηνικάρια. κοίταξε, την Ικαρία καλά θα μου έρθει Δεν θα μου πέσει άσχημα Μπάς και αλλάξεις και μια ε Έχεις που έχεις εσύ που έχεις τα μέσα όταν θα βάλεις τηλεοπτική ελληνοφρένεια Έχεις τον νου σου να βάλεις την ώρα που μιλάει ο Βενιζέλος Έχεις δει τον τύπο που πάει και τους βάζει τα νερά Ναι Που τους αλλάζει το νερό Ναι, ναι, ναι Να εμφανιστείς εσύ σας ολίες και να του δώσεις ένα υποβρύχιο, ρε Βανίλια, καλό Έλα, πω τα λοιπόν. Χθε σου έλεγα για το Σαμαράλε που μου λέει προλατά με ποιον μιλάτε κτλ. Σου έλεγα ότι μέσα στο 14 θα έρθει ανάπτυξη, γιατί ο άνθρωπο αυτό δεν έχει ποτέ ψέματα. Θέλω να συμπληρώσω ένα, μια φράση που έγραφαν οι Ναζί: Ότι η εργασία απελευθερώνει. Και έχουμε ένα παράδειγμα, το Γεωργάκι, ο οποίο είναι τελείω απελευθερωμένο. Η εργασία η δικιά μα απελευθερώνει το Γεωργάκι και τα φεντικά. Δουλεύουμε εμεί για να είναι απελευθερωμένοι αυτοί, καταλαβέ. Αυτό γίνεται. Ναι, καλημέρα, Αποστολή. Γεια σου, φίλοι. Κατερίνα, λέγομαι. Καλή χρονιά, καλή δύναμη. Γεια σου και την Νίτσα. Θέλω τη γνώμη σου. Πε, μου έβλεπα στην Τσαπανίδου τον Έλληνα Αϊνστάιν, λέει, που είναι 32 χρονών και καθηγητής στο MIT. Μα κοίταγε στην Τσαπανίδου και πρόσεχε στον IT εκεί τον Αϊνστάιν. Παιδί μου, μιλούσε εκεί πέρα ένα Έλληνα. Είναι 32 χρονών. Όποιον στις και να πει. έχει καλεσμένο τη Τσαπανίδου δεν μπορώ να τον παρακολουθήσω. Κοιτάω τη Τσαπανίδου μόνο. Ε, είναι παλιό έρωτο, ξέχασα. Μην είσαι λοιπόν, Είμαι ρατσιστής. Ρατσιστής. Μου... Και να μην ρατσιστή. Είμαι ρατσιστή. Μου φ Δεν θα με ακούσει. Άντε. Λοιπόν, αυτό ο οποίο διδάσκει μαθηματικά, λέει ότι βρήκε, έλυσε τον γρίφο του ΝΑΣ. Και όταν το ρώτησε τι είναι ακριβώ αυτό το πράγμα να καταλάβουμε, είναι λέει μια οικονομική πρόβλεψη και καταλαβαίνουμε, λέει ότι ένα πληθυσμό δεν θέλει να μα δώσει στοιχεία για οικονομικά δεδομένα, τι κίνδυνο θα του δώσουμε για να μιλήσει. Εσύ σου αρέσει αυτό. Τώρα, επειδή είπε το όνομα τη στην αρχή, είναι το ίδιο που με την εκπομπή τη. <laughs> δεν άκουγα <laughs> τι <κάτι laughs> μου έλεγε. Σκεφτόμουν να τη Τζαπανίδου πάλι. Π Φέτια στον Χατζηνικολάου να με παίρνει στο Στάρ και καλά, κάτι να βοηθάω. Εντάξει, Αποστολή δεν ακούω. Να σε καλά ταξιδεύω. Φιλιά, γεια Καλό ταξίδι. Σημασία έχει το συνολικό έργο και το συνολικό αποτέλεσμα. Όπω ξέρετε, η πολιτική κρίνεται και το αποτελέσμα. Θυμηθείτε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 Τα Έχουμε περίπου επιτύχει το 80% των όσων πρέπει να κάνουμε. Έχουμε εξαλείψει τα τη κρίση, τα τη ελληνική κρίση Έχουμε εξαλείψει τα τη κρίση. Η ελπίδα πλέον διαφαίνεται Μάλιστα Τα πράγματα πάνε καλύτερα Μάλιστα, πάνε καλύτερα. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ Πανεγέρο Ναι έχουμε εξαλείψει τα αίτια της κρίσης, τα, αί, τα αίτια της ελληνικής κρίσης.